Tandine, czytandini di Bologna, amiche i amici, viva la pa pa pa pa pa pa mojało. Compagne, compagni, buonasera. Το τσάο το καταλάβατε Το βιντσερέμο επίση το καταλάβατε Νικήσαμε, νικάμε Απάνω τους αδέρφια σε ελεύθερη μετάφραση Και τα άλλα τα γνωστά Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφοι σας, Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας Όταν βρίσκεται σε χώρες Αυτά τα φολκρορικά πολιτικά Παραπολιτικά που κάνει Και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο Είναι η αλήθεια Άλλο ένα όχι Τρίτο, τέταρτο, το δικό μα δεν πιάνεται ω ναι, τελικά καταχωρήθηκε. Ενώ είπαμε εμεί πρώτοι το όχι, μια ατυχία τη ιστορία, έχουμε μπει στο ναι. Οι όλοι οι υπόλοιποι λένε όχι, όμω όποτε του δοθεί η ευκαιρία, ένα μεγάλο όχι το λένε απέναντι σε όλα αυτά που θεωρούν ότι πρέπει να πούνε. Όχι. Κρίμα γιατί είχε προετοιμάσει το έδαφο και του είχε ζητήσει πόρτα-πόρτα να αγωνιστούν όλοι για την νίκη. Να δώσουμε τη μάχη πόρτα-πόρτα, ψήφο-ψήφο μέχρι την τελευταία στιγμή για να είμαστε εμείς η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία Λέω, για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ιταλία και ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδος και το λόγο του τον κρατά. Ο Θεός μαζί μας. Αυτός τελευταίος στα ελληνικά, σε άψογα ελληνικά, είναι ο Πάνος Καμένος, Υπουργό Εθνικής Άμυνα, σε μια, τι λες και κρίσιμη, περίοδο για την ίδια τη χώρα, για την ύπαρξή τη. Πάντα κρίσιμη είναι η περίοδος για τη χώρα, ειδικά τα τελευταία 6-7 χρόνια, αλλά τώρα με αυτά που γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά και στον πλανήτη γενικότερα και στην Ευρώπη ειδικότερα. Είναι λίγο κρίσιμα τα πράγματα. Ε, έχουμε τον καλύτερο ω Υπουργό Άμυνα, ο οποίο όμω κάνει και καλέ διαπιστώσει για τι διαπραγματεύσει που κάνει η χώρα όχι με την Τουρκία, αλλά στην Ευρώπη. Γιατί θυμίζουμε σήμερα είναι επίση μια κρίσιμη μέρα, γιατί γίνεται ένα Eurogroup. Ο κυβερνητικό θίασο νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικό λαό πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τι εκλογέ λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικός δίας τους σε μια κομμωδία. Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικός δίας τους σε μια κομμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια... Περισσότερο κομμωδία παρά δράμα. Και εδώ ο Πρωθυπουργό του Υπουργού, ο οποίος λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα για την κομμωδία που ζούμε, ενώ κανονικά είναι δράμα και πάει προς το δράμα, αλλά εμείς το βιώνουμε ως κομμωδίαν ένα άλλο ταλέντο των Ελλήνων. Ε, χιλιάδες χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό. Είναι η μόνη διέξοδος, όπως λέει ο ηγέτης. Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας, περισσότερο κομμωδία παρά δράμα. Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας, το θέατρο της δίθεν διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολύ καλό και το θέατρο, γιατί έχουμε επίση παράδοση χιλιάδων ετών. Όλα έρχονται και δένουν με τη σημερινή μέρα, με τη χθεσινή μέρα το αποτέλεσμα της Ιταλίας. Τουλάχιστον στην Αυστρία δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, παρά μόνο ότι πήραν 46% ή ακροδεξιοι δεν πήραν την Προεδρία. Το λες και θετικό σε 10.000 Εισαγωγικά ας έρθουμε εδώ στα δικά μας που είναι πιο καλά και πάντα δίνουν τροφή, όχι για σκέψη, τροφή για γέλιο. Παράδειγμα ο Βασίλης Λεβέντης, αρχηγός, ο οποίος έτσι όπως πάντα πράγματα μπορεί να βρεθεί και σε κυβερνητική θέση, μπορεί και παραπάνω. Έχει προτάσεις και είναι καθαρές οι προτάσεις του και έχουν να κάνουν με το καλό του τόπου. Εάν ήσασταν τσίπρα τι θα κάνατε, έστω ότι εσείς... Παραγγελία αμέσω. παραγγελία. Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Για την Ένωση κεντρών το υπέρτατο είναι ο εξοπλισμός των ένοπλων δυνάμεων. Μπράβο. Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις Μπράβο. για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Καουτάμπληγωνον, εδαλλα ό σαν δυναλλητικό, εδαλλα ό σαν δυναλλητικό. Είμαι ανήσκος διότι η Ελλάδα χτενίζεται. Ναι, δεν θέλει ούτε το χτένισμα της Ελλάδας, έκοβε ε, συντάξεις. 200 ευρώ είπε για να εξοπλίσει τι ένοπλε δυνάμει, αν ήταν αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας. Να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι των 600 ευρώ. Θα έκοβε τα 200, άμα κάτι δεν πήγαινε καλά με την Τουρκία και με του εξοπλισμού. Άλλα 200, με στο τέλο θα έκοβε και του ίδιου του συνταξιούχου για να του βάλουμε ω σαν σακιά τσιμέντο, κάπω άμμο. Για να προστατευτούμε από τον εχθρό. Ο εχθρό όμω είναι εδώ στο κέντρο τη Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο τη πόλη. Στο Χίλτον μπαίνει η Βελκουλέσκου, συνομιλεί με του αρμόδιου, αλλά κυρίω συνομιλεί με του πιο αρμόδιου, όπω είναι η Δέσποινα Μοιραράκη. Ω, καλό στη Δέσποινα. Καλημέρα, αγαπημένα μου Γιώργο. Μην Καλημέρα μου... σε όλους μα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Μη μου πείσαι ότι, ότι πούλησε καλή στη Βελκουλέσκου. Ε όχι ήμουνα έτοιμη σε παρακαλώ παραλίγο, παραλίγο. Τι, Πήρες το μέρος από κοντά Τις Αγαπη... κοριτσάκι μου να δει εδώ πως γίνεται η δουλειά Μα δεν είναι μόνο από αυτού, Γιώργο μου stop σε παρακαλώ πάρα πολύ Έλα. Με την αγαπημένη μου βελκουλά πίνουμε με το καφεδάκι μας Μην Στον 10ο όροφο όχι μία φορά Όχι μία φορά ναι. Αλλά δεν εξαρτάται μπορώ από εκείνη Πρόσεξε Μεταξή... Θέλει και η κυβέρνηση θέλει και η ΕΔΟ Θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει con la famato per la evoluzione ragione na i valapa Καρτάτε μόνο από εκείνη. Πρόσεξε. Μεταξύ... Θέλει και η κυβέρνηση. Θέλει και η ΕΔΟ. Θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει. Σαν να πουλάει χαλιά. Μας λέει ότι πρέπει και η Ελλάδα να κάνει αυτά που η Βελκουλέσκου επιβάλλει. Και το λέει σαν να πουλάει χαλιά ακριβώς. Τι σουρεαλισμό συμβαίνει στον 1ο Όροφο και στο Ισόγειο, όχι μόνο, ίσω και σε όλου του ορόφου και όχι μόνο του Χίλτον. Γενικότερα, σε αυτόν τον τόπο, ποιο γράφει τα σενάρια, η τέλεια Βελκουλέσκου από το Δουνουτού που ήρθε να σώσει μια χώρα που δεν τη σώζει με τίποτα, όπω δεν έχει σώσει καμία χώρα το Δουνουτού. Να συνομιλεί και να πίνει καφέ με τη Μυραράκη και να συμφωνούνε, ή εν πάση περιπτώσει κάτι περίπου να λένε για τη χώρα, για το μέλλον τη, για τα χαλιά, όλα μαζί. Σε αυτόν τον έρμο τόπο που είναι στην Ευρώπη για να σωθεί και σε αυτό έχουνε ποντάρει όλοι οι τελευταίοι πρωθυπουργοί ενώ όμως η ίδια η Ευρώπη δεν θέλει να σωθεί. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας και όχι πεδίο για πραγμάτευσης και αμοιβαία βιώσιμων συμβιβασμών. <Τι <Τι Διότι η Ελλάδα χτενίζεται. Τα κλασικά. Τα κλασικά. Η Ευρώπη, σε αυτήν. εδώ ήταν Μοντάζ βεβαίω, ο Αλέξη Τσίπρας μιλάει για την Ευρώπη που εξοντώνει, έχει δίκιο, στο Μοντάζ. Γιατί στο κανονικό έχει πει ότι μέσα εκεί μπορούμε να βρούμε μια γιατριά, εκεί ελπίζουμε όλοι, ενώ όλε οι χώρε με τον τρόπο του την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια. Η Ελλάδα θα είναι η τελευταία που ακόμη κι αν όλε φύγουν, θα έχουμε ευρώ ω νόμισμα, πάση θυσία, το έχουμε δηλώσει και το δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία, και θα προχωράμε κάπω Έτσι. Ποιος φταίει για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στον τόπο το ανακάλυψε και ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ο πρώτος το είχαν ανακαλύψει παλιότερα και στελέχη της Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ όταν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα τα μέσα ενημέρωσης κάπως τους έκραζαν άλλου πολύ, άλλου λίγο και ανακάλυπταν όλα αυτά τα στελέχη ότι πάντα φταίνε τα μέσα ενημέρωσης το ίδιο ακριβώς έκανε και ο παπαδημούλη. Προσπαθούν να εμφανίσουν μια εικόνα μαυρίλας, διότι ο στόχος είναι ένας. Να πέσει η κυβέρνηση. Να πέσει η κυβέρνηση. 95% των καναλιών και των ραδιοφώνων στην Ελλάδα βαράνε τον Τζίπρα. Να σας πω κάτι, κύριε Ξέρετε γιατί, να γιατί θέλω να το κάτι. ρίξω. πώ θα δει. Μικρο... Αυτό λέω. Πότε θα το δει. Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών. Θα και είναι μικρο... Αυτό λέω. Πότε θα το δει, Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών, Μαυρίλα των καναλιών. Επειδή λένε όλα αυτά που λένε και άρα το φω θα το δείτε. Γιατί υπάρχει το φω. Αλλά επειδή είναι μαυρίλα των καναλιών, δεν σα αφήνει να δείτε το φω. Αν κλείσετε και φύγετε από τη μαυρίλα των καναλιών, αμέσω θα δείτε το λαμπερό φω τη οικονομία, τη ανάπτυξη και τη ανάκαμψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπω κάθε μέρα, 2.11208.200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο σα περιμένει εκεί. Ζητήστε ότι παραγγελίε αφιερώσεις, γιατί έχουμε και αύριο εκπομπή, Τετάρτη δεν έχουμε λόγω απεργίας των δημοσιογράφων, ενώ ψητήσει 24 ώρες απεργίας της Πέμπτης, που έχει προκηρύξει για και και υπόλοιποι. τα υπόλοιπα σωμάτια. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και Νό, το μηνυμά σα και όλο αυτό στο 19.50, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο Παπάκι, Real FM. Κατέρνα Βουτσάρι τον ήχο και μόλι μα ήρθε μια ανακοίνωση για του ταξιτζίδε: Μια έκτακτη συγκέντρωση αύριο, αύριο, μια μισή ώρα το μεσημέρι στο ΟΑΕ στην Ακαδημία. Θέλουν να προχωρήσουν όπω βλέπω εδώ στο μήνυμα: Τι ωραία! Σε κατασχέσει και σε όσου χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ. Οπότε ο Παναγιώτης ο Μαυρίκη μα το στέλνει το, το μήνυμα: Έκτακτη συγκέντρωση αύριο, μια μισή ώρα το μεσημέρι στο ΟΑΕ τη Ακαδημία γιατί κάτι καινούριο σκαρφίστηκαν. Η σωτήρες ντόπιοι και κυρίως οι ξένοι συνεργάτες ή το ανάποδο. Ξένοι και ντόπιοι συνεργάτες, αυτό είναι παρόμοιο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με το μήνυμα, το βροντερό, τι ακριβώς λέει η μοιραράκι στο τζακαλό Ξέρει τι είπα εγώ. Ξέρει τι είπα εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στον Τζακαλώτο. Του λέω τελειώνετε τις διαπραγματεύσει. Γιατί έχετε θανατώσει το εμπόριο. Και άμα θανατωθεί, του λέω εμπόριο, θα θανατωθεί όλη η Ελλάδα. Γιατί είπε. Αυτό είναι. Γιατί είπε? Ανί... Με άκουσε, δεν μου μίλησε. Α. Α Α. Α. Α. Δει. Είναι μικρο... <στονίδη> Αυτό λέω. Πότε θα το δει, Όταν πάψει να βλέπει τη μαύρη των καναλιών, <στονίδη> <στονίδη> Είμαι ανήσυχο, διότι η Ελλάδα χτενίζεται. <στονίδη> <στονίδη> <στονίδη> και άλλα 200 ευρώ από τι συντάξει για να εξοπλίσω τι ένοπλε δυνάμει. Ο Πάνο Καμένο είναι Έλληνα. Και αυτή τη στιγμή επιστράτευσε. Oh, oh, oh. Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικό δίασο αυτός σε μια κομμωδία.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 Δίνει μάχε και αγώνε για να υπερασπιστεί τα δίκαια των εργαζομένων απέναντι στην Τρόικα και έκανε τελικά ό,τι ήθελε η Τρόικα, όπω ακριβώ κάνει και αυτή εδώ η κυβέρνηση. Έτσι και οι προηγούμενοι είχαν ξεπουλήσει από πριν κάποια πράγματα πριν τι εκλογέ, όπω ακριβώ έχει κάνει και αυτή εδώ η κυβέρνηση. Γενικότερα υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στην αθλειότητα του ελληνικού κράτου και κυρίω των εκπροσώπων του, εκλεγμένοι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ακούσαμε τη μοιραράκι πριν και το καλωσόρισμα του αυτιά αυτό το περίφημο η Δέσπινα. Και μας ήρθε στο νου η άλλη δέσποινα. Το πάρσιμο της πόλης, δημοτικό. <Συλίου> σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γης, σημαίνουν τα πουράνια. Παιδί μου αυτό τηλεφωνώ για να τηθείς αναλόγως Σημαίνει και για Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες καμπάνα. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος Ψάλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης Δεν καταλαβα το πνεύμα σας Σημάνα βγούνε τάγια και βασιλιάς του κόσμου Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και παχαγγέλου στόμα Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία Τρώω κακάδια Πάψετε το χερουβικό.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 Είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιά γκίλε εδώ. Μον στείλτε λόγο στη φραγιά να έρθουν τρία καράβια. Παραπιαλίτε μα πήρε ξανά κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τάλα το βαγγέλιο. Κλάψε ο βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο την άγια τράπεζα μα. Μη μα την πάουν τα σκυλιά και μα μαγαρίζουν. άξι και ξέρω. Ω καλό στη δέσπινα. Η δέσπινα τα ράχτηκε. Και, και δάκρυσαν οι εικόνε. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Στοράς καμίλησες εσύ. Πάλι. Μα που να δαγκώσεις το σβέρκος μου. Πάλι. Για σκασμό σου που τόρμαζε να μου σηκώσεις και φωνεί. Πάλι. Με χρόνους μακερούς. Ά! Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ βαναγέρον. <Ρι> και καταλήξαμε με το πολύ αισιόδοξο ότι ό,τι και να γίνει πάλι δικά μας ή θα είναι ή είναι. Όλα αυτά για έναν λαό που δεν το έχει καταλάβει. Πήρα να σου ανοιχτό. Ανοίξου. Εγίωσε είπε να, να μιλήσω, μιλήσουμε ανοιχτά. Και πήρα να σου πω κάτι το οποίο με έχει ασχολήσει πολύ τι τελευταίε μέρε είναι μια πρόβλεψη. Θα με συνηθίσει κάποτε, γράψουμε αυτή την εκπομπή. Δεν θα είναι πολύ μακριά. Ζω για την ημέρα που θα μα κυβερνήσουν οι εθνικοί μας η εθνική μα κυλιακή. Και η εθνική μα, η Κυλιακή. Και όπω ο σπαλιά. Το six pack του Σάκη. Δεν υπάρχει να του άκι. Αύνω στο σπαλιά. Ποιο σπαλιά. Όταν μα κυβερνάμε δεν έχει καταλάβει. Αυτή κυβερνάκι. <laughs> Όταν το βλέπει από εδώ από εκεί, είναι με έναν τρόπο και κυβερνάει. Όσο επικρατούν και επιπλέον υφελή. Ό, ό, όταν θα γίνει και πρωθυπουργός να δει τη κλαίτια θα κάνουμε. Μακάρι, εγώ το λέω. Αλλά είναι η σειρά του Κυριάκου πρώτα, μετά αυτός. Είδε γιατί χαβοθήκατε με τον Τζήτρα που μίλαγε σαν ελληνοαμερικάνω όταν ήρθε ο Συρωμάζη. Απόνησε κανένα, ο, ο... ο... Μπάμε. α. Μάλιστα. <laughs> ναι Να Δεν είσαι ε, τσίστρια, κάτι... είναι και Ρασίσκη. Δεν είμαι ρατσίστηρια αλλά καλύτερα. Καλά αυτό είναι αράπι, σωστό, σωστό. <laughs> και το φυστήκρι ας πούμε πώ έχουμε το πούμε, το και <laughs> το έγχρωμο, το αράπικο θα πούμε. Με συχωρεί, αλλά υποτίθεται, υποτίθεται ότι είναι ένα έγχρωμος λοιπόν πρόεδρο, ο οποίο είναι δημοκράτη και επιεποχή του βαράνει του μαύρου στο ψαχ... <ΠΡΙΣ> <ΠΡΙΣ> Πού θα του βαρέσουνε, <Ριένα> στα δάχτυλα των ποδιών, στο ψαχνό θα βαρέσουνε. Καταλαβαίνει τα δάχτυλα των ποδιών, ο μόνο που βαράει το δάχτυλο των ποδιών είναι το τραπεζάκι του ουσαλονιού. Πού είναι πιο πουύγκο, καλύτερα στο ψαχνό, το αντιμετωπίζει. Στο δάχτυλάκι του ποδιού τι κάνει, Απ' το να κάθι να κλες δύο ώρε στον καναπέ. Μη μου λένε λοιπόν ότι ο Ομπάμα είναι δημοκράτη και δεν ξέρω τι και τη διαφορά έχει ο Ομπάμα από τη Χίλαρη και από τον άλλον το πώ το λένε αυτό το μάπα που βγήκε τώρα. Τραμ. Έ ο χρωμό υποτίθεται Δεν θε αράπη, δεν έχω τίποτα με θε αράπη, Έ Είτε με τι κύτρε είτε με τι πράσινε. Αυτό είναι το πρόβλημα πρέ... δεν έχει τίποτα με τις πράσινους. Βρε, <σχελίδι> αλλά, επί του πράσινου. Βρέχε. Χαλά επιποχή στο μαύρο δεν μπορεί να έχει κυπροφορήσει το δρόμο στην Αμερική, μην το ταλαθούμε τώρα. Εντάξει, Υπό... κανονικά θα πρέπει να έχει κλοφορείο σε όλο τον σύγχρονο κόσμο. Ε, τώρα είναι δυνατόν. Μαύρη ε, ε, ε, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα τώρα. Μαύρη, ακόμα ε, ε, ε, ε, αυτή μαύ, εκεί μα μοιάζουν λίγο Άριε. Εγώ ατήστεα δεν υπήρχε ποτέ στη ζωή μου. Έχει δευτεχνείο να μα θέσει. Καλυνεί, αλλά στα γεράματα βρήκανε. Nie. Preparow kumunia... Nie, Έλα μπορεί νερά, είδα, όχι να θυριακώ είμαι. Ωπα, πού είσαι χαρά μου. Να σου προσπεύσατε να βάλετε τα μπέλετρε που είσαστε στενόμυαλε, ανθρωπάκια ρε φίλε. Παλιά με έλεγε χρυσαυγήτη, μετά το γύρισε, τώρα με λε ότι έκανα ΣΥΡΙΖΑ, ότι έγινα ότι έκανα κολοτούμπα και ότι έγινα ΣΥΡΙΖΑ. Ρευλάκα, υπάρχουν. Ωπα, ωπα, και... αποστόλη, αποστόλη. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι Έλληνε που είμαστε με τη δημοκρατία και την ισονομία και τη δικαιοσύνη. Και δεν είμαστε κολλημένοι κομματικοί πουθενά. Εμεί εντάξει, δεν βγάζουμε τα φράγκα μόνοι μα φίλε και δεν χαϊδεύουμε τα πια κανενό. Όταν εγώ δω κάτι στραβό Το βρήσω και όταν δω κάτι καλό θα το επιδοκιμάσω. Όπω έβριζα το ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε πάλι την Μπουρδελοέρ και όλα τα κοπριταριά του δημόσιου υπάλληλου που έβαλε, έτσι θέλω να πω ότι αφού αποκατάσσεται την αδικία τη σύνταξη του πατέρα μου, έπρεπε να βγω να το πω. Αυτό τι σημαίνει, Ρε Μακάκο, ότι έγινα ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ υποστηρίζω τον Χατζη Νικολάου που λέει ακομάτιστα για την Ελλάδα, τη δημοκρατία, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, Ρε Φιλέ. Γιατί σπέβεται να μου βάλετε ραμπέλε κατευθείαν, γιατί? Γιατί. γιατί έτσι. Μα έχετε ζαλίσει τα αρχήλια με τον Κάστρο. Εσύ, ρε Μαρκα, θα μπορούσε να υπάρχει στην Κούβα ή στην Κίνα ή στη Ρωσία του Πουτίν ή σου, Βόρεια Κορέα, μαλλιά. Εδώ το μεγαλύτερο αγαθό που έχουμε σε αυτή τη χώρα, φίλε, παρόλα τα προβλήματά μα και τη φτώχεια μα και όλα, είναι το μεγαλύτερο αγαθό, φίλε. Ελευθερία. Βγαίνει εσύ με το στριγκάκι σου και το φουστάκι σου πάνω μπροστά στο Σύνταγμα και βρίζει γαμία παπαδρέου, λε, γαμία καλαμαλή, γαμία ό,τι θε, λε, Πού θα μπορούσε, δραματικά, σε μια κομμουνιστική χώρα, εσύ, να αποδο... Να και να διακομοθήσει τον πρωθυπουργό εκείνη τη χώρα την κόρη τη κομμουνιστική. Αυτό θα ήταν το καλό μια κομμουνιστική χώρα. Δεν θα υπήρχαν μαλλιέ σαν και εμένα. Ναι. Σατανάδε, το σπίτι! Άσε, διάλεμα, Έλα, μωρό, μου ξέχασα να σου πω. Έχω μεγάλη αγωνία για το σημερινό Eurogroup. Αγάπη μου, γιατί. Αν θα βγούμε νικητέ ή όχι, νικητέ θα βγούμε. βγούμε. Όπω όλα τα Eurogroup. Αφού ο Τσίπρα κόλλησε προληπτικά να ανέρπι από πριν για να του δώσει καλή τύχη. 95% των καναλιών και των ραδιοφόνων στην Ελλάδα βαράνε το τσίπρα. Να σας πω έξω. Και θέλω να το δείξω φω θα δει. Μικρο... Αυτό λέω. Πότε θα το δει. Όταν πάψει να βλέπει τη μαβρύρα των καναλιών. Κλείστε τα κανάλια για να δείτε το φω που φέρνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπάρχει το φω, αλλά είναι μπροστά τα κανάλια με τη μαβρύλ του και δεν σα αφήνουν να δείτε το φω. Λογική παπαδημούλη, πάει κι αυτό. Πέρασε στην άλλη πλευρά, λογικό, είχε αργήσει λίγο. Ο Πολάκης είναι υπουργό υπεύθυνο για την υγεία. Αυτό και μόνο, νομίζω, λέει τα πάντα για την εποχή που ζούμε, για την κυβέρνηση, για την υγεία, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τον προσέγγισε η του Στάρ να του κάνει κατερωτήσει και εκεί μάθαμε, μάθαμε. Το έχουμε καταλάβει, το ζούμε και απεδείχθη άλλη μια φορά ότι αν κάποιο λέει ψέματα είναι η δημοσιογράφη και την αλήθεια, τη μόνη αλήθεια την έχει η κυβέρνηση. Και πιστεύω. Οι είναι εξοργισμένοι. Και πιστεύω να τα, ανακοινω... τα ανακοινώσετε στο κανάλι σα. Μιλάνε σας. για πολλέ ελλείψει, κύριε Πολάκη. Πολλα κρεβάτια της μέθη είναι ακόμα κλειστά των, uh... Πάλι λέτε ψέματα όμως. Δεν λέμε ψέματα. δεν λέμε ψέματα. Πάλι λέτε ψέματα. Πάλι λέτε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα. Είναι 150 κλείμισης. Από τα 454 περυσινά, φέτος είναι 560 ανοιχτά, αυτό δεν το έχετε πει ποτέ. Άρα ψάξτε κλειστά, τα στοιχεία σας. Και, και εν ώψη και της γρήφης. Λέτε ψέματα. Όμω ήταν γλυκό να εκτιμήσουμε ότι με πολύ ωραίο τρόπο τη επεσήμανε τη δημοσιογράφου ότι λέει ψέματα και ότι η αλήθεια είναι κάπου κρυμμένη από τη μαυρίλα των καναλιών, όπω λέει και ο Παπαδημούλη. Και έτσι όλοι θέλουν και στρέφονται κατά αυτή τη κυβέρνηση. Ενώ αν πάει κανεί σε νοσοκομείο, αμέσω βγαίνει μετά φανατικό Ιριζέο. Έστω για το απλό. Στο εξωτερικό ιατρείο το πιο απλό, με το που θα κάνει την πρώτη βόλτα από την είσοδο μέχρι την έξοδο, έχει βγει μετά φανατικό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 Άνω το πλεκτό, ένας Υπουργό για άλλη μια φορά σε αυτόν τον τόπο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, που στρέφεται κατά κατηγορίας εργαζομένων, οι οποίοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κρατάνε και τα κέντρα υγείας, είναι αυτοί που κρατάνε και τα νοσοκομεία, γιατί αν κάποιος τα κρατάει δεν είναι υπουργοί, είναι γιατροί και νοσηλευτές. Τώρα για το θέμα της Τουρκίας και του Ερντογάν έχουμε το υπερόπλο. Έχει φτιάσει λοιπόν ο Σουρτάνο και λέει Κώ Σάμος, Σάμοσιο, μιτελίνη κλπ. Λε είναι δελτίο ειδήσεων πλήρων. Και λέει αυτά κλπ. Δεν επαναλέει ό,τι θέλει. Δοκιμάσανε και οι προγωνή του στα στενά τη μικρά εκεί στη Άμω και καλοπεράσανε. Ο Γιώργος θα να υπενθυμίζει, αυτό είναι το υπερόπλο. Ο Γιώργος θα να υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν και να αφήνει και να προγράφει γενικό τι θα συμβεί στο μέλλον, να ξανατολμήσουν και περάσουν από τα στενά της μικάλη γιατί είναι και ο ίδιος Σαμιώτης. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί, δεν χρειάζεται να τα αποκαλύπτουμε όλα. Αυτά τα κρατάμε ως κρυφά χαρτιά. Υπερόπλα είναι μαζί με τα εθνικά κεφάλαια, μαζί με 5-6 άλλους παράγοντες που θα μας οδηγήσουν στην τελική και τελειωτική νίκη. Ναι. Σατανάδες Ναι. Γεια σα. Από πού θέλω. Εγώ. Ο ίδιος. Ναι, ναι. Θέλω να μάθω για τη μετάθεσή μου. Ναι, ναι. Πού θέλετε να πάτε. Όταν θα θέλαμε να πάμε, θέλω να πάω σπίτι μου, εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Σπίτι σου θα πα, σπίτι σου θα πα. Απλά θα κάνει μια μικρή παράκαμψη από πινέζα. Όταν λέμε πινέζα, που εννοούμε. Πού τη βάζει την πινέζα, στη μέση του. χάρτη, δεξιά, αριστερά, εκεί κοντά. Προ τα πάνω, εγώ. Σκέφτομαι, δηλαδή. Προ τα πάνω σκέφτε, σκέφτε. Προ τα πάνω πάλι πι πινέζα, πάντα. Πιέτα. Δεν έχω πρόβλημα. Ω καλά τι πρόβλημα ε, να έχει, μια χαρά είναι η πινέζα. Ξεχασμένο από το Δεν πειράζει. Άμα νιώσει το βράδυ, σε σημαδεύει κάτι κόκκινο στο δόξα πατρί, μην αρχίσει τι μαγκέ, κάτσε να τη φά. Κανένα Τούρκο θα έχουμε πρόβλημα, είναι αδερφιά μα οι Α, το έχει δώσει το πίσω σύστημα, κατάλαβα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Φαντάζομαι εσύ. Μ' αρέσει το ηθικό που είναι ακμεότατο, το καμένο. Αλλά μάχησε το καμένο υπουργό, τι σκέφτεσαι. Πάω για πόλεμο. Πάω για κομμωδία σκέφτεσαι. Λε τη ρούχα να βάλω, Είναι το πρώτο που σκέφτεσαι, όχι πω να πολεμήσω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι να συμφιλωθούμε κυρι Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άντε. Καλός πολίτης, Ποντικαρά. Μπράβο σου που έβγαλε την κοπελίτσα πριν που σα ξεφτύλησε που δεν είχε πει κουβέντα για τον Κάστρο και τον γιο του. Και μπράβο σου που τη έκανε τη γαβαβά που είπε ότι όλα καλά να μην πιστεύουμε του prime time και την ώρα που υπερασπιζόσουν το δικαίωμά του στα ψέματα με τι άδειε πριν κάναμε ένα μήνα, έτσι. Όλα καλά εκεί στο Berisot. Μια χαρά όλα. Έλα, έλα, τον πουλε τώρα. Τόσο κατάλαβεσαι, χαίρομαι. Αυτό κατάλαβα, ναι. Έτσι, δεν περίμενε να καταλάβει κάτι παραπάνω. Είναι αρκετά όμω για τι δυνατότητε. Ζή παραπάνω προ τι δυνατότητε σου. Εξήγησέ μου την κατάλαβα λάθο. Από τις <Τιερει> να δυνατότητε του. Ναι. Φατάνετε. Ναι. Φασι... ναι. Φασίστε. Ναι. Ναι. Ναι, γι'α χαρά. Για σας. Γεια σας. Γεια σας. Να σας ευχαριστούμε. Είμαι στις νεοσυλωδοσμηνίτες και θέλω να μάθω για τη μετάθεση. Θέλω να σας πω μπω στον αριθμό Το ασημί, το ασημή. Είναι 105, Α? 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. Τι εσώ είσαι. Εσώ σιγματάφ. Σιγματάφ. Ποια νου χρόνο. Τώρα, 2016. Τώρα φρέσκωσαι. Τρίπολη, ναι. Τρίπολη μου. Τρίπολη, ε. Και τι θες να μάθεις. Τη μετάθεση. Γιατί τι είσαι για να Φέρε μου το λογαγό, να σου πω εγώ που θα μεταφέρει που δεν θα μάθει κιόλα. Παλιωβίσματα όλοι. Πού είναι ο λογα. Κάθε θα παίρνει τηλέφωνο να μάθει, θα κάνει μετάθεση. Ε, μάλιστα ναι θέλα να μου. Ποντικαράδες όλοι. Για φέρε το λογαγό. να σου σου πω εγώ ο που θα σε στείλει. Ναι, ναι, έχει το λογαγό. το ξέρω Λοιπόν, όχι, σε πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω στην ηθικιά φίλη που σε ρώτησε πώ θα θυμάται η ιστορία των Τσίπρα. Με πολύ σοβαρά, γιατί ήταν τελείω σουρεαλιστική όλη αυτή η εβδομάδα να βλέπουμε τον Τσίπρα στην, στην Κούβα. Τέλο πάντων, εγώ νομίζω ότι αν γινόταν ένα επικίδιο, α πούμε, και ήταν ο Τσίπρα και, και στο. Φαντάζομαι κηδεία τέλο πάντων, θα γέραμε πάνω εμεί ως λαό και θα λέγαμε Αλέξη, και θα συνεχίζαμε. Ξεφτύλισε κάθε αριστερή έννοια με τι πράξει σου. Έγινε στο τσιμέντο. Στα θεμέλια του καπιταλισμού, η ιστορία και οι μελλοντικέ γενιέ αλέξη θα σε θυμούνται ω το νεκροθάφτη των ιδεών του Φιντέλ και τη αξιοπρέπεια. Φιλικά ο λαό. Δεν έχει βρει καθόλου στην Σάφα, μου τον νοικιπέρα. Τίποτα. <laughs> καθόλου, καθόλου. Τίποτα, τίποτα. <laughs> <laughs> Πάει, <laughs> αγκάλε. <αγαπά laughs> Κα... Για να κάθου να σκέφτεσαι πάω. τέτοια, Για... κατάλαβα. Έτσι, ρε παιδί μου, τώρα εγώ πήρα να απαντήσω στην δίκαια. έχει δουλέψει κιθαριά, εκεί σύννεφο. <laughs> Δραβάς την κιθαριά σου στην κιθάρα. Τη γρατζουλάς έλα, ρε, που λένε. Ρε Αποστόλη, έλα, έλα αφού έλα, δεν είσαι έτσι. έτσι Βγες την γύρα για γκόμενο σου, δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Μια ήδη όμορφη ανακοίνωση. Μας πήρε ένας ακροατής πριν λίγο. Η μητέρα του πάσχει από Alzheimer. Βγήκε όμως έξω από το σπίτι, στην περιοχή του Βίρονα. Και πήρε ένα ταξί. Και έχουν φύγει. Ο ταξιτζής την παρέλαβε την κυρία που πάσχε από Αλτσχάιμερ από το δημαρχείο του Βίρονα στην Καραολί Δημητρίου, απέναντι από το δημαρχείο. Ο γιος πήρε ένα τηλέφωνο τη μητέρα, το σήκωσε και άκουσε μέσα ότι ο ταξιτζής ακούει real Άκουσε την Ελληνοφρένα, γι' αυτό και μα πήρε. Ο κύριο λοιπόν, ο οδηγό ταξί που πήρε μια κυρία από, την, από το δημαρχείο του Βίρονα στην Καραολί Δημητρίου, αν μπορεί να ξαναγυρίσει εκεί την κυρία, περιμένει ο γιο απέναντι από το. Δημαρχείο, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, το τηλέφωνο κλείνει και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αλλιώ.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 Και θα είχαμε ακολουθήσει τη μοίρα της Μολδαβίας, Ρουμανίας, Αλβανίας. Αυτή θα ήταν η ιστορία της Ελλάδος των μεταπολεμικών χρόνων. Έπρεπε κάποιος να τα πει, επειδή χθες είχαμε για την επέτειο των Δεκεμβριανών, 4 Δεκέμβρη του 1944, 72 χρόνια μετά. Και να το ξαναθυμηθούμε το γεγονός, τις εικόνες εκεί στην πλατεία Συντάγματος από την μεγάλη συγκέντρωση του ΕΑΜ από την περιγραφή του Νίκου Φαρμάκη ήταν, ήτανε πρώην βουλευτή, ήτανε κάποτε βουλευτή της ΕΡΕΜ και πιο παλιά πριν γίνει βουλευτή, ήτανε και μέλος τη οργάνωσης Χ, δηλαδή Χ τη. Αυσόνι Β, Β. αστιθύλακες, αρχιθύλακες, υπάρχει θύλακες, αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι μεν έβαλαν στο περιοδόμιο κάτι Μπρέντκκαν τα οποία ήταν, άλλοι με τη Θέκια Αραδίδες και άλλοι με ΣΤΕΝ Αυτόματα,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 το ένιμο που είχε μαζέψει έκανε μια γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα σχεδόν... <laughs> είχαμε είναι οι έκπληξες. Κοίταξε αυτό. <laughs> και πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. <laughs> άρχισαν δεύτερη ρήπη και τρίτη ρήπη. <laughs> και τότε έγινε το πρωτοφανές αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τι σημαίες πέταξαν τα πανώ και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού σταδίου την Ελλήνων <Κι> Όλα αυτά τα έβλεπε από το παράθυρο της Βουλής εκεί τον είχαν ακροβολήσει κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, κλείνουμε με το λαό να σας θυμίσουμε το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 στην τηλεόραση του ΑΓΑΣΑΣΑΣΑΣΑΣΑ� Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Έφερε πήγα τι είδατε και πήγα τη ωρεία, το καμπουράκι. Αμασφαιράνει. Πού ήθελε. Ήμασταν ανάμεσα στον πεντεέρι, την όλο γατρέμουμε και τον καμπουράκι και τον καλύτερο. Παιδι. Εγώ ξέρει να τη μαρέα του αράφου. Είναι ωραία δεν θέλω είναι ωραία γκόμνα, αλλά πάνω από ένα λεπτό δεν έχει να πει κάτι να ξέρει. Οριακά ρε, στο τελτίο ειδήσεων λέει αυτά τα γραμμένα που λέει που κρατάει 3 δεύτερα. Μόλις Παραπάνω δεύτερο. και ενώ ραντεβόνο κάνουμε. Ε, με να πάρει μόνο, που τη βλέπω. Πάτσα τον ε, αντένα στο Μύτ και να χαρίσει εκεί σαράφωλοι. Εντάξει, πιστεύω ότι η καλύτερη ιστορία να ξέρει για Είσαι εσύ ο καλάμ, όχι ο Γιώργιου, ο Γιώργο. Κι εγώ αυτή τη γνώμη έχω να ξέρει. Α, πολύ Μάλιστα που συμφωνούμε, έτσι. Εγώ συμφωνώ συχνά με αυτά που λέω. Επιτέλου, ξέρει πόση ώρα παίρνω. Πόση ώρα παίρνει. Έλεω. Πόση ε, ώρα παίρνει, κα... Ωραία, και τι έγινε. Περιμένει, τι ήθελε. απ' τι και τέταρτο, καλά. Ωραία, και τι έγινε πέρυσι από τι και τέταρτο. Τι να κάνουμε τώρα, ε, Εσένα περιμέναμε μόνο. Ε, Φυρέ. Δεν μπορώ, είμαι τσίτα. Λέγε τι θε. Καλό μήνα. Καλά Χριστούγεννα που έρχονται. Καλή Αγίου Νικολάου. Ε. Τι άλλο. Καλή Αγίου Ανδρέα που ήταν προχθέ. Να λέμε όλα, θέλω μισέ γιορτέ. Κατάλαβε ποια είμαι. Έπρεπε. Έπρεπε. Α. Η Δήμητρα είμαι. Η Παπανδρέου. Δεν τα λέγαμε την Τρίτη, η Δήμητρα από τη Ρόδο είμαι. Α, η Τσαμπίκο. Ναι, η Τσαμπίκα. Η Τσαμπίκα. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι κάνει. Καλά. Καλά, ωραία. Αυτά. Αν Γιατί μου το έκλεισε. Μπορείτε, Έλιο, ναι, παράτα μα. Να σου πω, περίμενε, περίμενε να μιλήσουμε. Δύο λεπτά μιλήσαμε και τρία λεπτά μιλήσαμε. Περίμενε. Όχι, δεν μιλήσαμε τρία λεπτά, μιλήσαμε εικοσιδευτερόλεπτα. Ήταν αρκετά. Εμένα μου φάνηκε σαν αιώνα. Όχι, εμένα δεν μου φάνηκε σαν αιώνα. Ωραία. ωραία. Δηλαδή, αν τόσο χορταστικό με αυτή την έννοια, μην παρεξηγήθω. Τη φωνή μου την άκουσα την Τετάρτη. Καλά, θα τσιριχτή ακούγεται η φωνή μου, έτσι ακούγεται. Πόσο τσιριχτή είναι, ακούγεται. Είναι αυτή η λάθο η φωνή που θε να πα κάπου να ηρεμήσει και θα μιλήσει αυτή η μαλισμένη Λ... δίπλα η φωνή. Εσύ είσαι. Σήμερα τι έχει, δεν. Ο τίποτα. Απλά σου εξηγώ πώ είναι αυτή η φωνή. Ο, το έχω είναι η λάθο η φωνή που θα είναι δίπλα την ώρα που θε να ηρε βιβλιοθήκη σε ένα τρένο και έχει το θράσος να μην καταλαβαίνει την ένταση που πρέπει να χρησιμοποιήσει γιατί η λάθος φωνή δεν το πιάνει φωνάζει κιόλας δεν είναι προσωπικό μου παρεξηγηθώ ε? Κατάλαβε γιατί δεν μπήκα στο ψηφοδέλτιο του μαύρη. Δεν τον άξονα στο σύντροφο τι είπε. Παραδέξε που σε περάστε. δεν παίζεσαι, δεν πέτρεσε αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Θέλουν να ακούνε μόνο αυτά που θέλουν αυτή. Αν έχει μια λίγο διαφορετική άποψη τελείω. Εγώ τον προκαλώ, τον προκαλό όποτε θέλει να συζητήσουμε ανοιχτά μαζί. Όποτε θέλει, αλλά θα πω και αυτά που του είπα στην Εσογίου και δεν του αρέσανε, και γυρίσανε την πλάτη. Αυτό ένα μηδέν. Α, καλησπέρα, τι κάνετε. Για καλά, εσεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξή: Ένα μεγάλο λάκκο για το Μιχαλολιάκο και ένα φτιάρι για κάθε κασίδιαρι. Όλοι οι πρόσφυγε είναι αδέλφια μα. Κανένα μωρό σε κανένα κελί φυλακή. Και βέβαια τα Χριστούγεννα και για φέτο αναβάλλονται. Λευτερία σε όλου του κρατούμενου. Το Μωρή τη έφτιαξα. Πού με παίρνει. Καλησπέρα σα. Καλή. Θα παραφράσω λίγο αυτά που είπε ο Κατρίκη στον Ανέλη. Έχει δικαίωμα κάποιο να λέει ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα καταργήσει όλου του εφερμοστικού νόμου και αφού εκλεγεί πρωθυπουργό, όχι μόνο να μην το κάνει, αλλά να φαίνει ακόμα ένα μνημόνιο. Έχει δικαίωμα ένα κόμμα που έλεγε ότι είναι αντιμνημονιακό κόμμα να στηρίζει ένα τέτοιο πρωθυπουργό. Έχει. Εγώ δεν συμφωνώ πάλι. Χαίρεστηκα. Αχ, πόσο το χάρηκα που διαφωνώ. Ε, μα, Εδώ φιλαράκη σου έχω δύο άσχημα νέα. Δυστυχώ ο τσίπρα κάνει καινούρια εκπομπή και την ονομάζει μνημνοια. Τέλειο. Άγκατε πρόβλημα. Στάγεται πρόβλημα, Φίλε, Ψάχντε για δουλειά. Κινύνεύουμε, λεσαι. Α πάρει εμά σου έχουμε το know-how. Θα γίνουν μυμωνιακή δεν πειράζει. Τό σου και τόσο σιγά. Έτσι υπάρχει η μυμωνιακή δύναμη σήμερα. Καθόμαστε σε του ματά και λέμε τα τίθετα. Όχι, να γίνουμε μυμωνιακή, να εναρμονιστού. Το καλύτερο έτσι για να σα αφήσω γλυκά, γλυκά και ωραία μου τόπε μια Και μου φίλε μου,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 Θα δει. Είναι μικρο... Αυτό λέω. Πότε θα το δει, Όταν πάψει να βλέπει τη μαύρη να των καναλιών, <Τι> Ο Πάνο Καμένο είναι Έλληνα. Και αυτή τη στιγμή με σε επιστράτευσε. Oh, oh, oh. <Τι> <Τι> θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τι συντάξει για να εξοπλίσω τι ένοπλε δυνάμει. Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κομμωδία Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κομμωδία παρά δράμα <Το> <Το> <Το>